Η άκρα δεξιά που εμείς υπηρετούμε, η που εμείς υπηρετούμε. Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να επιβιώσουν και στη σημερινή εποχή Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι Από τη χθεσινή ομιλία στο αυτή που περιμέναμε να γίνει έγινε λίγο πιο μετά Από τη χθεσινή του ομιλία στην εκδήλωση τη ΩΝΕΔ με θέμα τη βία, τα άκρα κτλ. κτλ. Τον ακούσατε, είπε ότι εμεί υπηρετούμε την ακροδεξιά. Αυτά τα έλεγε στο Μουσείο τη Ακροπόλεω. Πιο πέρα, 500 μέτρα πιο πέρα στη Βουλή, ο γραμματέα του κόμματο, ο γραμματέας, ο κύριο Κεφαλογιάννη, όχι ένα τυχαίο γιατί υπήρχαν και τυχαία που δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν. Τέλο πάντων, ο γραμματέα του κόμματο όμω καταλάβαινε απόλυτα, ήθελε να δώσει μια ευκαιρία, λέει στον Κασιδιάρη να ζητήσει συγγνώμη να το μετανιώσει ένα σκεπτικό παράλογο αλλά εις του βελινεκούς του κύριου Κεφαλογιάννη όντω. ο γραμματέα δεν ψήφισε την παραπομπή του Ηλία Κασιδιάρη ενώ το ψήφισε την, ψήφισε, την παραπομπή 200 τόσοι νομίζω βουλευτές ο κύριο Κεφαλογιάννης δεν το ψήφισε και από χτες υπάρχουν διάφορες έτσι απόψει, προτάσει, προτάσεις, παρατηρήσεις για τις σχέσεις τι πολιτικέ και άλλες της ε, νέας δημοκρατίας Με την ακροδεξιά. Βέβαια, δεν περιμέναμε τη στάση του κ. Κεφαλογιάννη για να τεκμηριώσουμε άποψη ε, πάρα πολύ γερή και δυνατή για το πώς το πάει η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει με την ουρά του Πασόκ και τη Δημάρ. Υπάρχουν το τελευταίο τρίμηνο, τετράμινο, πάρα πολλά τέτοιου τύπου στοιχεία. Ο σύμβουλο του κύριο Αθανασίου είναι ένα από αυτά, το πιο πρόσφατο, που έχει γίνει στο διαδίκτυο κυρίω, γιατί με αυτά τα κανάλια δεν ασχολούνται παρά μόνο αν γίνει κάτι σε κανένα Ο σύμβουλος του κυρίου Αθανασίου είναι ένα θέμα με κάτι αναφορές και βιβλία υπέρ του ναζισμού Είναι ο υπεύθυνος για την, τους μετανάστες στο Υπουργείο Εσωτερικών κτλ ε, Έχουμε και άλλα παραδείγματα και στοιχεία Στις κουριέ, για παράδειγμα, οι προσαγωγέ παιδιών Το χτύπημα νύχτα στις πόρτες για να πάνε στο τμήμα ε, Τηλεφωνήματα εν ώρα μαθήματος σε Νέα παιδιά να πάνε και υποχρεωτικά του παίρνουν DNA Ένα τρίτο παράδειγμα είναι τα βασανιστήρια. Στη Γάδα και οπουδήποτε αλλού τα έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Έχουν, έχουν ξεπεράσει τα όρια τη χώρα. Ένα άλλο είναι η... τα ποσοστά χρυσή αυγή μέσα στην ελληνική αστυνομία και πώ γίνεται κάποια διαχείριση και τι ακριβώ κάνουν οι αστυνομικοί σε γειτονιέ πολύ παράξενε τη Αθήνα ή τι κάνουν τη νύχτα, εν πάση περιπτώσει, οι αστυνομικοί. Τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Ένα ακόμη παράδειγμα οι οροθετικέ και πως το χειρίστηκε η προηγούμενη και αυτή η κυβέρνηση αυτά είναι μερικά από όλα αυτά που ζούμε τα ακροδεξία μπορεί να πει κανεί σε αδρές γραμμές και πολύ πρόχειρα όπως μας ήρθαν τώρα της κυβέρνηση Σαμαρά το ότι ψήφισε ο είναι το κερασάκι ακριβώς από πάνω δεν ξέρω ποια οπτική είχε αλλά ο καθένας μπορεί άνετα να βγάλει συμπέρασμα και να κάνει τη διασύνδεση αμέσως, άλλωστε δεν είναι μόνο. Ο Κεφαλογιάννη, υπάρχουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο η κίνηση του Κεφαλογιάννη χθε. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί βουλευτέ που φλερτάρουν κατά καιρού με διάφορου τρόπου με το φαινόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το παρακολουθούμε. Γι' αυτό και ο Σαμαρά, χθε τον ακούσατε εδώ, να λέει ότι εμεί υπηρετούμε την ακροδεξιά. Εκτό όμω από τον Σαμαρά, έχουμε και τον Κεφαλογιάννη. Δεν θα πει κάτι γι' αυτά. Άλλωστε, είναι δημοκρατικά εκλεγμένο. Μην τα ξεχνάμε ε, αυτά τα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ βασικά. Ο Κεφαλογιάννη όμω μιλάει για την ενοχή. Εγώ από την ημέρα που πολιτεύτηγα είμαι ένοχος την μέρα που κατέστησε την υποψηφιότητά μου για βουλευτής και καλούμε κάθε μέρα να αποδείξω την θεότητά μου <Συσχερή> <Συσχερή> Αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτή τη μοίρα και να πάρουμε τη χρεοκοπία μας στα χέρια μας <Συσχερ> Εσείς ως πολίτης Είστε αθώα μέχρι να αποδεχτεί η ενοχή σας. Αυτή είναι η διαφορά του πολιτικού από τον πολιτή. Εγώ από την ημέρα που πολιτεύτηκα είμαι ένοχος και καλούμαι κάθε μέρα να αποδείξω την αθώτητά μου. Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη είναι αυτή, την έχει πει παλιότερα, κολλάει νομίζω και εδώ, κολλάει γενικώς παντού. Ε, κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, όπως έχετε καταλάβει, από χτες έχουμε Πάπα. Αμπέμους Πάπα. Καθώς είναι ο Σαβέης. Nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Valleca. Habemos papan. Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε και Πάπα, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Σαμαρά. Έχουμε ένα σωρό καταστάσει. Και είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο αυτό γιατί σε ένα τόπο πρέπει να έχει πάρα πολλά για να περνάει και. Η ώρα πιο γρήγορα, ευχάριστα δεν περνάει γρήγορα για να τελειών ολοκληρωθεί η ζωή και να πάει ο καθένα εκεί που πρέπει να πάει εκεί που είναι ταγμένος να πάει να ακούσουμε το πλήρε κείμενο του Πρωθυπουργού έτσι όπω τοποθετήθηκε για την ακροδεξιά. Και η ακροδεξιά που εμεί υπηρετούμε με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερε εποχέ. Δεν φοβόμαστε εμένω να αντιπαρατεθούμε με όσου επιλέγουν την αναρχία. Αμπέμους... Υπρά... αμπέμους Χρεοκοπία Και χρεοκοπία έχουμε, την οποία όμως την αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ καλά Με πολύ μεγάλη επιτυχία Είμαστε πα παγκόσμιο παράδειγμα και θα γραφτούμε στην ιστορία τουλάχιστον γι' αυτό Οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν πάρα πολλά, έκαναν αρκετά, μπήκαν στα βιβλία Οι νέοι θα μπουν γι' αυτό Για όσα γίνονται τα τελευταία τρία, ίσω και για τα επόμενα τρία χρόνια Αν υπάρχουν κουράγια, θα μπούμε σε κάποιο βιβλίο σίγουρα. Δεν το γλιτώνουμε. Ε, πάνε καλά τα πράγματα. Έφυγε βέβαια η Τρόικα, αλλά έχει ξαναφύγει η Τρόικα. Έφυγε επειδή γίνεται πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν άντεξαν οι άνθρωποι, του πίεσε πάρα πολύ ο Σαμαρά. Όλη εκεί, ε, η ομάδα και κυρίω το επικοινωνιακό επιτελείο αυτό δεν αντέχεται με τίποτα. Είναι επιτυχημένο, αποτελεσματικό και δυνατό. Δείτε λίγο στο Twitter για να καταλάβετε τι ακριβώ εννοούμε. Όπω λέει και ο Άρης Πιλιοτόπουλο, η διαπραγμάτευση πάει πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε να έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό. Ότι για άλλη μια φορά ναι. η χώρα μα θα έχει αποδεχθεί χωρί καμία διαπραγμάτευση τι όποιε αιτιάσει και τι όποιε πιέσει από του δανειστέ. Να, για πρώτη φορά πιέζει, έχουμε και διαπραγμάτευση. Και Επειδή ο Απρίλη είναι, είναι κοντά. Γι' αυτό και... σα <laughs> λέω. Τον Απρίλη τα ναι. πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Διότι σε συμφωνία είμαστε κοντά, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε όλα όσα μα ζητούν. Θα αποδεχθούν μερικέ αιτιάσει δικέ μα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ορθότερο και αποτελεσματικότερο μείγμα οικονομική πολιτική. Somos Σφουγγάρι, είχαμε πάντα για πολλού λόγου, αλλά το έχουμε και τώρα, επειδή με την ευκαιρία του Πάπα ανασύρουμε ό,τι έχουμε καλύτερο και το βγάζουμε στη βιτρίνα. Ακούσαμε τον Άρη Πιλιοτόπουλο, δεν ε, χαίρεται που έφυγαν οι Τροϊκάνοι, γιατί αυτό, στην δική του λογική, και τα λέει και στα παράθυρα προ του Ιθαγενεί, αποδεικνύει ότι γίνεται διαπραγμάτευση. Αν είχαν συμφωνήσει τι προηγούμενε δύο-τρει μέρε, αυτό θα σημαίνει ότι δεν είχε γίνει διαπραγμάτευση, ενώ τώρα με το Σαμαρά φεύγουν, θα ξανάρθουν σε ένα μήνα και θα είναι. Με σκυμμένο το κεφάλι, τα ξέρετε αυτά, πολλέ φορέ. πόσες φορέ δεν έχει φύγει η Τρόικα αυτά τα τρία χρόνια και δεν έχει γυρίσει με σκυμμένο κεφάλι. Κάνουμε ό,τι κάνουνε, ό,τι του λέμε εμεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον τόπο. Αν δεν σα έπεισε η άποψη Σπιλιοτόπουλο, έχουμε παρεμφερή άποψη Άδωνη. Εγώ είχα και μια επικοινωνία τηλεφωνική το βράδυ για να έχω έτσι μια καλύτερη εικόνα. Α, δεν υπάρχει ανησυχία ω προ τη δόση. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα ανοιχτά γι' αυτό και θα ξανάρθει η Τρόικα σε περίπου δύο εβδομάδες Όπως έτσι η Τρόικα έχει σε ορισμένα ζητήματα κάποιου είδους εμονές Από την άλλη και εμείς έχουμε κάνει κάποιες καθυστερήσεις Α, Νομίζω ότι η τελική κατάληξη είναι πάρα πολύ καλή Σε ευχαριστώ Βανίγιε Είμαστε στην Πά διαπραγματεύσεω, ξέρετε ότι εδώ μα κατηγορούν δεν κάνουμε καμία διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η βασική ένσταση αντιπολιτεύσεω. Όπω βλέπετε, η διαπραγμάτευση είναι έντονη και σκληρή. Μπράβο! Και έντονη και σκληρή διαπραγμάτευση. Ε, ωραία το θυμάται εδώ ένα ακροατή που στέλνει μήνυμα και λέει Μεγαλείο ψυχή έχει ο άνθρωπο, εννοεί τον κεφαλογιάννη. Δεν θυμάσαι που είχε επαναφέρει χουντικό λιμενικό σε ενέργεια. Ναι, όντω, το είχαμε ξεχάσει και αυτό. Πού να τα θυμηθούμε τόσα που γίνονται και υποτίθεται. Τους έχουμε μάθει και έτσι δηλώνουν και είμαστε και λίγο καλοπροαίρετοι. Πιστεύουμε ότι δηλώνει ο καθένας ότι μανίκουν ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο. Τα παραλέμε λίγο αλλά νομίζω χρειάζεται ε, γιατί τα παρακάνουν και αυτοί. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, τουλάχιστον μέσα μας. Που είχαμε μείνει στον Άδωνη ο οποίος Άδωνης εκτιμά πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση είναι ενιαίο σώμα. Αυτή είμαι εγώ. Η κυβέρνηση είναι Λέω ότι ορισμένα από τα μεγάλα μεταρρυθμίσει κρίσιμε δεν έχουν γίνει. Yeah. Αποκρατικοποιήσεις που έπρεπε να έχουν τρέξει, δεν έχουν τρέξει. Άρα, αφού με το κυμπαίνει στην ενέα, έχει yeah. θέμα και ο κύριο Σαμαρά που καθυστερεί. Ο κύριο Σαμαρά είναι αυτό που τρέχει περισσότερα από όλου όπω έχει αποδειχθεί, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Πρέπει yeah. και ορισμένα να βάλουν πλάτη. Τι yeah, να κάνουμε, Αλα ραγίτο, αλα καμπέον. δημοκρατική αριστερά του κόλου. Abemos drachmi. Abemos. να σφούμαστε καταστροφή και θάνατο τη ελληνική οικονομία. Τα έχουμε όλα δεν έχουμε ακόμα. Εκτός αν το πάμε μεταφορικά που λέμε δεν έχω δραχμή, αυτό ακριβώς. Ε, ο Άδωνης ήταν αυτός με τα καλά λόγια και πιστεύει στο Σαμαρά και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και πολύ χρήσιμο. Και υγιές, αν μη τι άλλο το λες υγιές. Ο κύριος Χατζησοκράτης είναι από την συνιστόσα της αριστεράς η οποία στηρίζει την ακροδεξιά κυβέρνηση με τις πολύ ακροδεξιές συμπεριφορέ, αυτό είναι ο κύριος Χατζησοκράτης. Ε, μιλάει ε, για το χαράτσι και είναι πολύ κάθετος θα ακούσετε με πιο ακριβώς τρόπο για τον νέο φόρο μάλλον δεν είναι νέος φόρος είναι το χαράτσι που πάει να μετασχηματιστεί σε νέο φόρο και χάσε κάτι η δημοκρατική αριστερά είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την παραμονή του χαρατσιού ναι ή, ή ε, ου καθαρά και ξάσταρα. ου ου Λοιπόν, αυτό Έλε το είπαμε με κάθε τρόπο. Ε, ναι, αλλά, <laughs> αυτό, το <laughs> ου τι Το ου, θα σα πω αμέσω Δεν θα εμφανιστεί ε, μετά το γνωστό. Άμα. Άμα υπάρχει διαφωνία, ένα, μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Ένα νετός. όχι. Ε, ε, ένα Πολλά πράγματα υπήρχε και βρήκαμε ε, ε, το, το συμβασμό. Ο οποίο ήταν, προχώρησε. <laughs> Θέλω να σα πω ότι δεν είναι νέα δημοκρατία. <laughs> αυτό <laughs> η, η, η, η, η Είναι και το Πασόκ. Είναι και η νέα δημοκρατία Δημοκρατική αριστερά του τόλου Ναι, ή ου Καθαρά και U. U. U, λοιπόν, ένα καθαρό ου Όταν το ρωτάνε όμω τι σημαίνει ου Αρχίζει και το εξηγεί. Το ου σημαίνει ου Το όχι σημαίνει όχι, το ναι σημαίνει ναι και το θα το δούμε σημαίνει θα το δούμε. Αν είσαι κάθετο, λες ένα ου, ένα όχι και δεν προχωράει τίποτα. Βεβαίω η Δημάρχη μέχρι τώρα ποτέ δεν ήταν κάθετη, γιατί να γίνει τώρα. Άλλωστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα λέει τον ο Σακουρατή με αυτά που βάζετε και λέτε, κάναμε και την ακροδεξιότητα, σαμαρά προ Θεού, του βάλαμε στο στόμα να λέει ότι υπηρετούμε την ακροδεξιά. Είναι κόντρα ο ρόλος, ναι, το καταλαβαίνουμε. Ε, θα έρθει και άλλο πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ πολύ τη μόδα. Είτε πούμε αυτό, είτε δεν πούμε, το πρόστιμο θα έρθει. Εδώ, παραπριν, λίγο πιο πριν, το πρόστιμο θα έρθει. Η απορία ειδική η μας, την έχουμε εκφράσει και στο Twitter, που επικοινωνούμε εκεί τα μεσημέρια βράδια γενικώ, όταν έχουμε κέφι, είναι ότι επειδή η Ελληνοφρένεια έχει θητεύσει και σε άλλο ραδιόφωνο, επί 16 χρόνια, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ήταν σπάνιες οι φορέ που το ΕΣΟΡΟΥ είχε ασχοληθεί με την Ελληνοφρέ τη Δύο-τρει φορέ να ήταν είχε ασχοληθεί. Από αυτέ, νομίζω, μόνο μία αν είχε κάνει σύσταση για ένα αποκριάτικο τραγούδι αυτά τη Δόμνα Σαμίου, τα κατάλληλα που είχαμε βάλει μια καθαρή Δευτέρα, μια αποκριά, εν πάση περιπτώσει. Αυτά στα 16 χρόνια. Τότε, στον πρώτο σταθμό τη χώρα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν μα άκουγαν. Εδώ και ένα χρόνο, δύο που είμαστε εδώ, πόσε φορέ, πάνω από 15, έχει ασχοληθεί το ΕΣΟΡΟΥ, έχει βάλει και σε εμά πρόστιμα. Ε, δεν ξέρω αν άλλαξαν οι μηχανισμοί. Νομίζω οι ίδιοι άνθρωποι ήταν από τότε μέχρι και τώρα. Εν πάση περιπτώσει Οι αρκετοί άνθρωποι του ΕΣΟΥΡΟΥ ήταν και τότε και τώρα. Δημιουργεί ερωτηματικά, διότι αλλιώ ήταν παλιά τα πράγματα, αλλιώ είναι τώρα τα πράγματα, στην πολιτική γενικότερα. Άλλοι ήταν εκείνη η φωνή, άλλοι είναι αυτή η φωνή. Εν πάση περιπτώσει, καταθέτουμε το ερωτηματικό, την απορία. Απόψη έχουμε, αποψή έχει ο καθένα που το ακούει. Ακούσαμε και νωρίτερα τι είπε ο κύριο Παυλόπουλο, ο κύριο Κουρλέτη για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέμα. Ηθική τάξη για αυτού που συμμετέχουν εκεί, ηθική τάξη για όλου και δημοκρατία, εδώ που τα λέμε, γιατί ένα όργανο που υποτίθεται κρίνει είναι εκεί για να κρίνει, πρέπει να είναι πολύ δίκαιο, να μην αμφισβητείται από κανέναν. Με αυτά που κάνει τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, ε, μπορεί ο καθένα να το αμφισβητήσει και μπάζει από παντού. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντω, έτοιμη και διαθέσιμη, μια εκπομπή ανομία, εμεί το λέμε καθαρά, ώστε να ξέρει το του λόγου, του πραγματικού, γιατί βάζει άσχετα πράγματα. 211 20 200 τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στο τοπικό.gr. Και αν θέλετε να στείλετε σε εμά, γράφετε ρεαλαιό, κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Πρωθυπουργό, όχι όλων των Ελλήνων σε καμία περίπτωση, είναι εδώ. Και η άκρα δεξιά που εμεί υπηρετούμε. Μπράβο. Μπράβο! Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές. Αμπέμος Προτεκτοράτο Αμπέμος Φυσίες Αμπέμος Χρεοκοπία Abemos energía. Roglio. Roglio. Abemos. Sfugari. Rollo. Arni. Rollo αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτή τη μοίρα και να πάρουμε τη χρεοκοπία μας στα χέρια μας. Αμπέμος κατά. Αμπέμος κουτσουλίτσες. Ο καθένα μιλάει για ό,τι ξέρει. Εδώ είναι ο Βάγγελος Βενιζέλος και λέει τι ακριβώ έχει το Πασόκ να μα δώσει σε αυτόν τον τόπο. Όχι ότι μα τα έχει δώσει και τα έχουμε πάρει πολύ έτσι με μεγάλη χαρά, αλλά έχει κι άλλα από ό,τι μάθαμε. Κρατάμε στα χέρια μα το νέο βιβλίο του Πέτρου παπα ε, με τίτλο Η Μεγάλη Πρόκληση. Η κρίση, η αριστερά, η εξουσία. Ποιο είναι ο Πέτρου Παπακοσταντίνου Είναι συνάδελφο δημοσιογράφο, αξιόλογο. Αυτό μπορεί να το πει για πέντε δημοσιογράφου σε αυτό τον τόπο. Για 10, άντε, βάλουμε 10. 20, 20, 20. Τρει χιλιάδε είναι όλοι πώ ψήφισαν χθε. Κάπου εκεί. Είναι αξιόλογο, δουλεύει στην καθημερινή αυτή τη στιγμή. Έχει γνώση των θεμάτων, έχει βγάλει πολλά βιβλία. Το συγκεκριμένο θα σα διαβάσω τα ερωτήματα, γιατί οι 5 που θα πάτε τώρα να πάρετε 2, 11, 200, 8, 200 θα το κερδίσετε το βιβλίο. Οπότε, εσεί που φύγατε να πάτε στο τηλέφωνο, οι υπόλοιποι που δεν μπορείτε, ακούστε τι θέματα θέτει στο βιβλίο. Τι είδου πρωτοβολίε χρειάζεται ώστε το ευρύ λαϊκό δημοκρατικό κίνημα των τελευταίων τριών χρόνων να αποκτήσει πνοή νίκη και προοπτική εξουσία. Ένα κλασικό ερώτημα. Ένα άλλο κλασικό και δύσκολο είναι το εξή. Μπορεί να ασκηθεί αριστερή πολιτική αντιμετώπιση τη κρίση προ όφελο των εργαζομένων μέσα στο δεσμευτικό πλαίσιο τη Ευρωζώνη. Αυτά και άλλα πολλά. Στο καινούριο βιβλίο του Πέντρο Παπα-Κωνσταντίνου, η μεγάλη πρόκληση έχουμε πει για του πέντε. Φαντάζομαι θα παίρνετε τηλέφωνο για να το παραλάβετε από τι εκδόσει Λιβάνι από αύριο και μετά. Μέχρι να συντονιστούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι γρήγοροι και τυχεροί ταυτόχρονα, θα ακούσουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Εγώ έχω πιστοσύνη στον Πρωθυπουργό τη χώρα. Ούτε η κυβέρνηση θα πέσει, ούτε δεν θα υπάρξει κυβερνητική κρίση, ούτε δεν θα πάρουμε τη δόση. Όπω γίνεται σε κάθε διαπραγμάτευση, αυτά που έχουμε προαποφασίσει και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε, στο τέλο θα τα πάρουμε. Η Τρόικα ανεβάζει τον πύχη, καλά κάνει. Εμεί από την άλλη κάνουμε διαπραγμάτευση, παρά τι κατηγορίε ότι δεν κάνουμε, κάνουμε διαπραγμάτευση και στο τέλο να είστε σίγουροι ότι ο Σαμαράς ξέρει να κάνει τη δουλειά του και θα πάρει αυτό που πρέπει για τον ελληνικό λαό. Κατά τρία το μακρύτερο για του Έλληνε. Και ένα κύριο συμπληρώνει τον Άδων, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε. Ο Πέτρο Παύκο Κωνσταντίνου, τον Πέτρο Παύκο Κωνσταντίνου, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην προεκλογική περίοδο ω υποψήφιο τη Ανταρσία. Αν θυμόσαστε, είχαμε τέσσερι-πέντε-τέσσερι. Καλεσμένου, ένα από αυτού ήταν και ο συνάδελφο Πέτρο. Τι έχει μείνει τώρα, λαό. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια σου, Κισένα. Άκουσε τι είπε χθε ο Μπάμπη στον Ευαγγελάτο για να λύσει το πρόβλημα και με του δημόσιου υπαλλήλου και με την ανεργία ταυτόχρονα. Τι, να του προσλάβει ο Σκάι έτσι ώστε να απολυθούν πια εύκολα. Όχι, να του προσλάβει στο, ο ιδιωτικό τομέα, αλλά να του πληρώνει το κράτο. Καλό είναι. Ε, δεν είναι φοβερό. Mm. Μήπω και αυτός έτσι τον έχουν προσλάβει, τον πληρώνει ο Σαμαρά και είναι βιτρίνα στο Σκάι, για να τα λέει. Έλα, μιλήστε τέτοια. Πάντα καινοτόμο ο Μπάμπης, γι' αυτό μου άρεσε. Είναι, είναι φοβερός ακόμα και ο Βαγγελάτος του την είπε. Στο καινοτόμος κάνει ετοιμολογία, ε. Ναι, ναι, ναι, ναι, άστα. Κενός τόμο. Έτσι, έτσι. Τελείω. Έλα, γεια. Ο Ναι. <laughs> Καλημέρα σα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Ναι. <laughs>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 Πόσο είσαι; Τρέψε, πα πα, πα τι τώρα. Είσαι καλέ. Κορίτσι για πадρία, τώραspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan για spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan Αποστολή μου τι κάνει. Εγώ είμαι παστόκα oh. είμαι. Όχι. Η μετανιωμένη. <laughs> μετανιωμένη. Λοιπόν, άκουγα. Κουμαϊτανό να λε. So. Καλύτερα να σε καταλάβουμε τώρα. Που είπε ότι μα έβγαλε από την εντατική. Βγήκαμε από την εντατική. Πεσού, δούλευα 33 χρόνια σε νοσοκομείο. Από 18 χρόνια βαδάκι. Μα τι θέλει και αυτό κι λέει για νοσοκομεία και παίρνει τηλέφωνα. Ξερεθείζει ακούς... μετά και εγώ πληρώνω. Που βγαίνουν από την εντατική, το 1 τρίτο πάρουν στα ψυγεία κάτω εκεί, στη δροσιά. Οι υπόλοιποι, το 1 τρίτο, βγαίνει και πάει στο κρεβάτι του, ξέρει, χαμένο στο διάστημα. Και το 1 τρίτο είναι αυτοί οι αγόρια μου που έχουν λεφτά και πληρώνουν. Καλό ποσοστό όμω, το 1 τρίτο έχει λεφτά, έτσι. Ε, εντάξει, ε, Εντάξει. καλά είμαστε. Σχεδόν σωθήκαμε. Τέλο. Δεν μου λες τώρα Α. Παίρνει μία σαγαπάω, αγαπάω Παίρνει άλλη αγαπάω Έχει δώσει καμία από αυτές ποτέ Τίποτα παιδί μου Δεν τα δίνουν στους άντρες Τους θα το δώσουν σε μένα Ε τα αγαπάω και Δεν ξέρω ε, να... τι έχουν γυναίκες Με αυτό το θέμα Δεν μπορώ να καταλάβω ε, μα τα αγαπώ Γιατί δεν ρωτάνε τους άντρε Που τον έχουν εύκολο Και τον ε. δίνουν όπου να είναι ε, Ναι Σε αγαπάω και σε αγαπάω, τότε τι, για μα. Μέχρι και πέστε του και οι σκύλοι, και οι γάτε, και οι γίδε, όλοι. Ξαρίδε. Σωστό. Το ιδιαίτερο, αυτό δεν ξέρει η γυναίκα σήμερα. Ναι, ρε. Γι' αυτό δεν χωρίζαν οι παλιέ, ξέραν τι να δώσουν. Έμα, το, έμα. Πέθαρε, Αποστολή. Ε, γι' αυτό δύο στα τρία ζευγάρια χωρίζουν. Έμα. Δεν ξέρουν οι μαλισμένε πώ να κρατήσουν τον άντρα. Ε, βέβαια. Μετά λένε ξενοπιδάει, βέβαια ξενοπιδάει. Ρώτησε τι ξενοπιδάει. Κό*** ξενοπηδάει. Ποιο όσο τα είπα αυτά. Εγώ τα ξέρω από τη ζωή. Λυ... Απόσταγμα γνώσης και εμπειρία. Να σου πω κάτι αγάπη μου γλυκά. Πες του καλαμούκι. Εντάξει μας έπισε. Και Λυ... ποιο θέμα. Ξεκινήσαμε δικομματίστριες, το γυρίσαμε τρικομματίστριες και τώρα λέμε τέρμα αντικαπιταλίστριες μέχρι το κόκαλο. Εσείς καλέ, τι πάθατε, Άκου που σου λέω, αλλά παραμένουμε και αντικομμουνίστριες μέχρι το κόκαλο. Καλέ, τι έχει ο καπιταλισμός, καλέ, γιατί φύγατε. Για...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 Από τα, από Α, πέρα, αγόρι μου, Γιατί βλέπω νιώθετε ότι τα έχετε όλα δοκιμάσει Αλλά, και όλα έχουν αποτύχει Ακριβώς επειδή τους δοκιμάσαμε όλους, Αλλά όλους δοκιμάσαμε. Ας, παράλληλα. Τους δοκιμάσαμε όλους τον εξής έναν Τον καπιταλισμό Ηλίθιε φωνάζει ο άλλος από εκεί <σομίλυνο> <σομίλυνο> Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο Οι πέντε γρήγοροι και τυχεροί είναι η κύριοι Κώστας Λιναρδάτος, Παναγιώτης Παπάς Χατζηλιάς Γιώργος, Μιχάλης Κεφαλάς Σταύρος Ηλιαδάκης Από αύριο και μετά στον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη σόλωνο 98 Θα πηγαίνετε θα λέτε από την ελληνοφρένεια Κερδίσαμε το βιβλίο του Πέτρου Παπακοσταντίνου Με τίτλο Η μεγάλη πρόκληση, η κρίση αριστερά, η εξουσία Και η άκρα δεξιά Που εμείς υπηρετούμε Με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερε εποχέ. Αυτά από τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Μια που το έφερε σήμερα η κουβέντα εδώ, στον κύριο Κεφαλογιάννη, εξαιτία τη συμπεριφορά του χθε στη Βουλή, που αφήνει πολλά ερωτηματικά. Άρα ο καθένα μπορεί να δώσει τι δικέ του απαντήσει. Και επειδή είναι μια εποχή παράξενη, πέφτουν γρήγορα οι απαντήσει. Δεν φεύγουν κατευθείαν. Δεν θέλουμε και πολλά στοιχεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά είδη στοιχεία. Είναι εύκολα από μία τα πράγματα, απ' την άλλη έχουν και μια δυσκολία γιατί πρέπει να γίνει σωστή εράρχηση των εύκολων απαντήσεων και αξιολόγηση και στόχευση κτλ. Και Αφού λοιπόν έχουμε τον κεφαλό Γιάννη σήμερα, να θυμηθούμε μια ωραία στιγμή από την κυβερνητική του θητεία στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή τον οποίο τον τον προτείνει και ο Καμένος για πρόεδρο δημοκρατίας έναν πολύ πετυχημένο πρωθυπουργό και έναν πρωθυπουργό, έναν βουλευτή που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια ο αντιμνημονιακός καμένος κλείνει και αυτή η παρένθεση και πάμε να ακούσουμε πώ είχε υποδεχθεί και είχε δώσει την ηγεσία του Υπουργείου σε ένα άλλο στέλεχο, άξιο, πολύ άξιο τη τότε κυβέρνηση. Αν μπορεί να κρατηγείς ενυφάλιος αν όλοι σου γύρω τα έχουν χαμένα αν μπορεί να υπομένεις χωρί να αποκάμει, ποτέ καρτε Τότε είσαι άντρα, τότε σε αυτό τον άντρα, τον ξεχωριστό άντρα τη πολιτική και τη ζωή, τον Γιώργο Βουγγαράκη, αφιερώνω αυτό το ποίημα. Αυτό το ποίημα μου το είχε χαρίσει σε ηλικία 16 χρονών ένα συμμαθητή μα, ο οποίο μάλιστα και ναυτικό, να δείτε πώ θα φέρνει η ζωή. Το λέγανε Ευαγγέλιο Ψυχογείο, δεν ξέρω αν το θυμάται ο Γιώργο, ο οποίο το είχε πάρει από μια βιβλιοθήκη στην Οδυσσό. Και χάραξε τη ζωή μα αυτό το αγαπημένο μου ποίημα, θέλω να το αφιέρωσω. Για τον άλλο άντρα της πολιτικής, για τον Γιώργο Βουλγαράκη ήταν αυτό το πείμα. Νομίζω ταιριάζουν όλα αυτά μαζί, είναι η καλύτερη εικόνα έστω και αν έρχεται από τα παλιά μπορεί να τα ξαναβρούμε στο μέλλον έτσι όπως κάνει τόσο γρήγορου και επιτυχημένους κύκλους αυτή εδώ η χώρα και η πολιτική της ζωή. Θα απαντήσει όπως απάντησα και εγώ ναι. γιατί με αυτές τις δυσκολίες οικονομικές ναι. αναγκαζόμαστε ναι. να πάρουμε μέτρα ναι. Πώς θα πληρώσει το κόμμα του και ο Πρωθυπουργό του 130 εκατομμύρια ναι. θα δραστάει Πρέπει να, να απαντήσει Παρακαλώ. Η νέα Δημοκρατία ως γνωστόν εξυπηρετεί κα... πλήρως εγώ... τα της έχει πρωτογενή πλεονάσματα Και δεν έχει κανένα χρέο. Έχει έλλειμμα πρόβλημα, 100 εκατομμύρια και αυτό και είναι χρέο, κυρία. Και δείχνει από πάνω πίσω. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε το χλημόνι. Δεν καταλαβαίνετε τα νούμερα. 100 εκατομμύρια χρέο, όχι έλλειμμα. Είναι, χρέος, όχι έλλειμμα. είναι ο Νίκο Ωφιανό από το ΚΚΟΕ και ο Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί στο Μέγκα για τα χρέη των κομμάτων. Είπανε και άλλα. αλλά ήταν λίγο βαβουριάρικα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε ραδιοφωνικά. Αλλά εδώ είναι το ίδιο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πλεόνασμα. Τώρα, πώ το αποέκτησε το πλεώνασμα η Νέα Δημοκρατία, με ποιε δραστηριότητε, με ποιε δράσει. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι χρωστά εκατομμύρια στι τράπεζε και μάλλον δεν θα τα πληρώσει και ποτέ, όπω και το Πασόκ επίση είναι ωραία συζήτηση και ωραίο θέμα. Παρ' όλα αυτά, μένουμε σε αυτό ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει πλεώνασμα, γιατί να σα θυμίσουμε ότι και η χώρα έχει πλεώνασμα. Έλα, δε. Έλα. Λοιπόν, πέρσι θα μιλήσω κόσμια, δεν θέλω να παραπεχθώ. Κι εγώ κόσμια πέρσι, θέλω να μιλήσει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πέρσι αυτό το αρνιά που είχαμε για υπουργό δημοσίων έργων είχε πει ότι μέχρι το Πάσχα θα φθηνύουν τα διόδια. Μετά, αυτό το αρνιά που έχουμε για υπουργό παιδεία είπε ότι μέχρι το Μάρτιο θα δίνει στα παιδάκια που ψωμολισάνε μια φέτα ψωμί να φάνε. Και τώρα το άλλο το αρνιά, ο φίλο ο Γεράσιμο, λέει ότι μέχρι το Πάσχα τι θα κάνει, ρε, το... θα μοιράσουν αρνιά. Αρνιά, ναι, Λέτε, αρνιά, θα... ναι. Θα... Αρνιά, Λέτε, αλλά δεν θα έχουν αρνιά, αρνιά, αρνιά, το σχήμα αρνιά. που έχει συνηθίσει. Θα είναι λίγο πιο μεγάλα, δίποτα αρνιά.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 Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Τι κάνει ο Λεβέντης στον FM. Εγώ, ε, καλά είναι. Ε. Ε, είναι καλά ο Λεβέντης στον των FM. <laughs> FM, FM. Ε, Αποστόλη, για μισή ο κόσμο ποιητέ και σωτήρε, τι θα κάνουμε. Ποιο καλέ. Τι ποιος... θα κάνουμε, Μπαίνει η Απαγγέλη Πατρίκιο. Α, ναι. ναι. Ο Γιακουμάτο, ο Δόκτορ. Τι, αυτή η κεφαλονιά εκτό από μαντολάτο. Βγάζει και φοστήρε έτσι. Ποιητέ μεγάλου, τι θα κάνουμε. Με αυτού του που έβγαλε ο τόπο τώρα, να κοιτάξουμε να σωθούμε από του ποιητέ άμα είναι έτσι. Γεια σου, ρε Αποστολή. Άκουσα για τα σκατάκια μου και θυμήθηκα μια ιστορία που είχα δει και είχα ακούσει σε ένα χωριό τη γλίφα χρόνια. Στη γλίφα. Στη γλίφα Πού, στη στερεά, Ελλάδα Ναι, Ναι, ναι, ναι, ναι. Απέναντι περνά για ποιότητα. Για έβγαια. Ναι, ξέρω, στον αγιώκα. Ποιότητα. Μπράβο. Λοιπόν, άκουσα εδώ τώρα. Ο φίλο μα ο Στουρνάρα είναι κολυμπητή, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ο Στουρνάρα. Ναι, ναι, και το καλό είναι έχει μάθει να κολυμπάει στα βαθιά. Έτσι θα μα σώσει. Πρόσεξε να τη, λοιπόν. Επειδή ήταν στα βαθιά Όπως καλός κύριος είχε ρίξει μια κουράδα στη θάλασσα και όπω έκανε. Και περίμενε, και ποιο επέπλεπε, τα σκατάει ω τουρνάρα. Ποιο? Υπλεονασμό. Ακού, ακού. Ναι. Όπω έκανε με τα λούδα, τους κάει το κουράδι στο κεφάλι, φίλε. Και το σηκώνει με το χέρι να δείτε τους χάσει στο κεφάλι. και Έπαθε σόκο άνθρωπο. Βγήκε έξω και πλαινόταν με ενόπνευμα. Πε μου, εσύ τώρα ότι αυτός ο άνθρωπο δεν είναι σκατοκέφαλο. Περίμενε, ποιο ηχάθηκε, Ο Στουρνάρα συχάθηκε τη Σκατούλα ή Σκατούλα του Στουρνάρα. Και επειδή έχω ένα φλαράκι που τον τρέει ο του.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 Ναι. Στο μπάνιο. Ποιο μπάνιο θέλει να κάνει ανακαίνιση. Θέλει να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι, στο μπάνιο μου λέει ο Κώστα. Ναι, εσύ τι είσαι, Μάστρορα. Ιδραυλικό. Α, ωραία, τέλεια. Ε, να σου πω, έχει και τη βεντούζα. Ποια βεντούζα. βεντούζα. Αυτό που βάζουμε στη λεκάνη, ρε παιδί, πώ λέγεται. Ποιο είναι, ρε. Το ξεφουλωτήρι. Από, από, από το σπίτι σου. Το ξεφουλωτήρι λέγεται βεντούζα, δεν λέγεται. Ξεφουλωτήρι και ποιο πράγμα θέλει. Στη λεκάνη, πώ ξεβουλώνουμε, ρε παιδί, πώ λέγεται αυτό το πράγμα. Ε, ε, Σε μου φεύγω ο κόσο ξαφνικά τηλέφωνο και μιλάω. Συγνώμη, δεν είσαι τραυτικό. Υδραυλικό γραφικό, τι πρόβλημα έχει. Δεν ξέρει τη Βεντούζα Κάτι ξέρω από βεντούζε, ξέρω. Όχι, αυτό που ξεβουλώνει πώ λέγεται με το κοντάρι, ρε παιδί μου, σαν Βεντούζα που είναι. Ναι Πώ λέγεται αυτό. Ναι, Βεντούζα δεν έχω εγώ. Δεν έχεις βεντούσα, έχει Βεντούζα έχει γεμίσει κάτω μελικά, το έχει βουλέφ πρώτα και μετά θέλω να κάνουμε ανακαίνι. Θα σπάσουμε τα πλακά όλα. Γιατί συχαίνουμε. Ναι. Ωραία. Θέλει η βεντούζα πρώτα. Θα τη βρούμε τη βεντούζα. Θα βεντούζα. Θα τη βρούμε και τρομπόνη. Τι τρομπόνι κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Θα βάλουμε τρομπόνη μέσα, δηλαδή θα είναι <laughs> ένα μουσικός με στο μπάνιο του δικό μου την θα δουλεύετε. Το βλέπετε λογικό. <laughs> το πολύ να βάλει ένα ραδιοφωνάκι. <laughs> θα είναι ο υδραυλικός και ο Γίνεται αυτό. είναι. <laughs> ο πελάτη είμαι, κύριε. Ποιο πελάτη, είμαι. ο, τάκης, ο Ο Φώστα ο τώρα μου βλάκα. <σοίλυ> Αν στο ΤΑΦ είχε βάλει σίγμα θα είχε κάνει καριέρα. <σοίλυ> <σοίλυ> Αλλά μετά και καριέρα δεν κάνει. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε την ανακαίνιση να μου σπάσει τα πλακάκια όλα, Ιδραυλικέ. Ναι. Σπάστα μου τα πλακάκια. Ό, ό,τι ό μπορούμε να κάνουμε. <σοίλυ> και να φαίνεται και το εργατοκόλλη, έτσι. Ε. Θέλω κλασικά χαρμιοκάβαλο τζιν. <σοίλυ> ναι, ναι, ναι. θα φαίνεται χωρίστρα, ξέρει. Ό,τι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάρτε αυτό Αμπέμους, ανεργία. Οε, οε, οε, οε, οε. Οε, οε. Αμπέμους, χρεοκοπία. Και ανεργία και χρεοκοπία. Μου λέτε εδώ, μου στέλνετε και έχετε δίκιο ε, ότι υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για τον εξαπορήτων του Κεφαλογιάννη στο Hot Dog. Ναι, έχει γίνει και θέμα. Άλλο ο εξαπορήτων του Κεφαλογιάννη, άλλο ο σύμβουλος του Αθανασίου, άλλου υπουργού. Έχουμε μπλέξει, πάρα πολύ. Και βγαίνουν από το... Κλουβή. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και μια άλλη παρατήρηση: Νάτο, ο Πάνος λέει και φίλε Θήμιο, πολλά τα ερωτήματα και όχι τα ερωτηματικά. Sorry, my friend, μου το γράφει και στα ελληνικά. Έχει δίκιο, ναι, αλλά δεν έχω καταλάβει πότε το είπα και αν το είπα. Συμβαίνουν αυτά εδώ στον προφορικό λόγο. Καλά κάνετε κι εσεί βεβαίω και διορθώνετε. Εδώ και με αυτέ τι πολύ χρήσιμε παρατηρήσει, φτάσαμε στο τέλο. Έχουμε το τρίτο μέρο του λαού. Αμέσω μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα.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 Τα κτίρια κολλητά το ένα με το άλλο, μπήκαν μέσα, έσπρωξαν τα φρανία, τρομοκράτησαν και τραμπούκισαν του μαθητέ και του καθηγητέ, του συναδέλφου, του οποίου χτυπήθηκαν και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Είπατε, τι και... ήταν με κουκούλε αυτή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Από δεν ξέρετε τι ηλικία σα ήταν, ναι. Ήταν νεαρή, γιατί υπάρχει στη Δάφνη υπάρχει πάρα πολύ το φαινόμενο του εκφοβισμού και τη βία στι συμμορίε. Καλέσατε αστυνομία και τα έρχε, τι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 Ναι. Μπέμφατμαγκιούλ. Φατμαγκιούλ, εσύ είσαι. Φατμαγκιούλ. Τσακλαγιενγκίλε εδώ. Ε, με, με, μόνο έτσι θα κάνει πλάκα αποστόλη. Α, θα κάνει και εσύ. Μην μου το κάνει αυτό. Α, να κάνω μόνο εγώ. Α αφήσουμε την πλάκα στου επαγγελματίε. Τα είπε ναι. και το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Μα... Ότι είμαστε σαν τηρική εκπομπή. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Άρα είμαστε, είμαστε επαγγελματίε. Άρα... Άρα. Λοιπόν, είστε... η πλάκα θα γίνεται από επαγγελματίε πια. Μου, η πρώην είμαι η πρώτη Πασόκα. Τι είναι πάλι, τώρα δεν μιλάγαμε. Όλοι ξεφτιλισμένοι. Εμένα λε και ξεφτιλισμένοι. Θα σε τσεμαλιάσω, Μωρική Πασόκα. Όχι, θα σε μαλλιάσω, τσεμαλιαθέμε. Γιατί φταίω και πρέπει να πληρώσει. Θα πληρώσει θα πληρώσεις και θα, θα σε κουρούτα. Θα σε κάνω χρυσαυγήτησα εγώ από το μάθημα. Με το απολύτω και όταν πουλάνε βιβλία παθαίνω όταν βλέπουν αυτά τα βλέμματα. Αμέσω μην πω χρυσαυγήτησα να αναφέρει του φασίστε. Έλεω. Δεν μου λες ρε φίλε τώρα χωρίς πλάκα Ξέρουμε άλλα κανόνισε την πορεία σε 6 ώρα Πώ θα δούμε το σου λέει μάτρε Είναι πράγμα αυτό 6 ώρα πορεία Το σου λέει μάτρε πως θα το δουν ρε φίλε τώρα Άμαν σωστό δεν σκεφτεί και τους νοικοκυραίους του καναπέ Άμαν και θα την κάνουν κανένα τις 4 στο μεσημέρι 5 να τελειώνουμε 6 ώρα έχει το σου λέει μάτρε μάτρε το βράδυ ο Σταμάτης Φασουλίσης, ο οποίο και σκηνοθέτει, μιλώντας στη ΣΤΑΗ, ανάμεσα στα άλλα γλιώδη που είπα για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί ε, ο Σταμάτης, γλιώδη, δεν παίζει. Ε, ναι, ναι, είπε και ότι δεν μπορούμε να, να κατηγορούμε τον Στουρνάρα γιατί ξέρει καλύτερα από εμάς την οικονομία. Και Φασουλίση Αλίμονο. και, και Καραγκιώδηση.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 Γιατί εγώ είμαι δημόσιο συμπά... υπάλληλο και τραβήμαι και χαμηλά κάθε μέρα και δεν είδε κανένα να με υποστηρίξει. Και μάθε και το άλλο, ότι εγώ φίλε δεν κατεβαίνω για συναντητή μαρήτη. Όταν θα πούνε, δεν είδε κάποιο να του κρεβάσουν το σύνταγμα, τότε θα με δουν μπροστά του. Εγώ για φωνές δεν κατεβαίνω, μόνο για μπουν Και η άκρα δεξιά που εμεί υπηρετούμε. Μπράβο! με την απόγνωση και με τη δημαγωγία έχουν επιβιώσει και σε πολύ χειρότερες εποχές Αμπέμους Προτεκτοράτο Αμπέμους Θυσίες Αμπέμους Χρεοκοπία Tenemos energía. Rollo. Tenemos sfungari. Rollo. Tenemos Arné. Rollo. ¡Laeta! ¡Y Aragón! Contra el fascismo, contra el racismo. Emis Αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτή τη μοίρα και να πάρουμε τη χρεοκοπία μας στα χέρια μας.